Κυρίες μου και κύριοι καλή σας ημέρα Καλώς ήρθατε στον τοίχο Καλώς ήρθατε λοιπόν Γιάννης Λαζάρου στο μικρόφωνο 2681 4060 Για να ακούσουμε τις δικές σας παρατηρήσεις Και αυτά τα έξυπνα που λέτε Κυρίες μου και κύριοι Καλημέρα σε όλους τους φίλους Τη και στην Αθήνα στο Μπίρμιγχαμ, στη Μυτιλίνη, στην Πτωλεμαίδα, στη, στη Βέρια, στην Άουσα. Κι σου Βασίλη, κι ασούρε, Χρυστάλα. Τι γίνεται και στην Κυψέλη, ρε. Τι γίνεται και στην Κυψέλη. Αρέωσαν καθόλου οι πολυκατοικίε. Λοιπόν, καλημέρα στο Χάνδακα, σε όλη την Ελλάδα, από όπου είναι οι φίλοι και μα ακούνε. Καλημέρα και σε αυτού που δεν μα ακούνε. Καλημέρα και σε όσου είναι συνδεδεμένοι μέσω αέρο-αέρο. Κυρίες μου και κύριοι, χως τέλος Τα γκρεμίζουμε τα τείχη Γυρνάει ο Ολυμπιονίκης Τσίπρας Πήγε για μία ακόμη φορά Πάνω, ε, τέλειωσε και αυτό το show δηλαδή Και η Μέρκελ, δηλαδή δεν ξέρουμε, είναι κρυμμένη Από τη... το φόβο της, γιατί της έτρεξε τα δόντια Οπότε τα... το πως κάναν παλιά όπως καταλαβαίνεις ε, που γκρεμίζαν τα τείχη όταν γύρναγαν οι Ολυμπιονίκες στις πόλεις τι οποίες κατάγονταν λοιπόν θα τα γκρεμίσουμε και, γκρεμίσουμε και εμείς τον τοίχο. γυρνάει το παιδί μας λοιπόν νικητής πρέπει να γίνουν τα πάντα για να, μείνει η Ελλάδα, να μην μείνει η Ελλάδα απομετρητά είπε οι αδελφοί μας οι ομοέματι οι η λατρεία μας η... Δεν έχω άλλα λόγια Η Μέρκελέ μας Έτσι είπε η Μέρκελέ μας Μετά τη συνάντηση με τον Αλέξη μας Κυρίες μου και κύριοι Με δυσκολία ήρθα στο σταθμό σήμερα Διότι οι ουρές ε, των Ελλήνων Είναι ατελείωτες ε, Δημιουργούνται δουλειές Και είναι γραμμένοι Και πάνε γραφτούν στις δουλειές Ναι Ουρές ατελείωτες ουρές. Δεν ξέρω πού καταλήγουν αυτές οι ουρές. Στο φαράγγι, μάλλον, στον κρεμό, αλλά πάντω είναι στι ουρέ. Κυρία μου και κυρία μου, τέλειωσα άλλη μία μέρα γελιότητα όπω καταλαβαίνει. Την οποία μέρα την περιέγραψε καλύτερα από όλου ο Γιάννη με έναν νύβαρο φάκι. Ο οποίο σου είπε ότι αυτά όλα γίνονται για τα μάτια του κόσμου και καθυστερούν την ομοσπονδιοποίηση τη Ευρώπη. Ο αριστερό υπουργό τα από αυτά. Οπότε τέλειωσε και αυτό το show τη Συνόδου Κορυφή. Με την ε, συνάντηση όπως είπαμε Για μία 45 λεπτά Μία ώρα ήταν και κλεισμένο Τον θύρον μέσα ο Αλέξης Και η... η Μέρκελε Μαζί με τον παπά και τον αντίστοιχο της Μέρκελε Ο παπάς είναι αριστερό, τώρα Σου λέω μιλάμε για Πως με βλέπεις ναι Και τα λέγανε Αφού μέχρι και περιστέρα Ανησύχησε πήρε, έπαιρνε τηλέφωνο του Του έκανε 500 αναπάντητε του Αλέξη τι κάνει κλεισμένο με τη Μέρκελ εκεί μέσα ο Αλέξης Τέλειωσε αγαπητέ μου και αυτό το show. Στο λέω show έτσι για, γιατί δεν μπορώ πρέπει να το. πρέπει να. από στην τώρα τη φιλινάδα μου. show ζακέτα κλπ. Ε, τέλειωσε λοιπόν και δεν φαντάζομαι είμαι σίγουρο ότι στο μακρύ κατάλογο των δυστυχισμένων ανέργων προσθέθηκαν και άλλη την ώρα που έπαιζαν οι αριστερή με τη Μέρκελ τα, η τηλεοπτική δημοκρατία ουρλίεται ε, αυτά, που, αυτά που ουρλίεται και τα κομματόσκυλα συνεχίζουν να κάνουν τη δουλειά τους φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι είμαι σίγουρος ότι στο μακρύ κατάλογο αυτής της δυστυχίας προστέθηκαν και άλλοι Έλληνε. Έλληνες και επαναλαμβάνω και θα το λέω καθημερινά όσο το θυμάμαι αν, αν υπάρχει ένας ακροατής που Μπορεί να με πάρει ένα τηλέφωνο 2681 και να μου πει «Εμένα ένας μακρινός γνωστός βρήκε δουλειά, πολύ ευχαρίστως, τα χαιρόμουν». Κυρία μου και κυρία μου, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα άλλα είναι σουργελιάδα. Είναι σουργελιάδα. Δηλαδή, ε, δε, προσέξτε να το βάλουμε λίγο σε μια ε, λογική βάση το θέμα. Ε, ο Αλέξης έφερε την ελπίδα και την αξιοπρέπεια Ναι, κοίταξε την είναι κάπου εκεί Πίσω από τις από Αποκοιμήθηκα Λοιπόν ε, Και μία αλλαγή ηθών Λοιπόν ακούστε κάτι ε, Σιριζέοι Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνετε και, α, και κάντε το σήμερα Είναι να μην συμμετέχετε Σε αυτή την εξευτελισμένη Τηλεοπτική δημοκρατία όπου σας σέρνουν κάθε πρωί και εσείς φυσικά να πούμε ως βλαχοδήμαρχοι βρίσκοντας δημοσιότητα πηγαίνετε να πείτε την παπαριά σας και όλο αυτό το 24 όλο αλισβερίσι με τα κανάλια αυτά της συμφοράς και τα ραδιόφωνα της συμφοράς δεν συνεχίζει την προηγούμενη σαπίλα την επαυξάνει αγαπητέ μου σταματήστε το κόψτε το μαχαίρι αυτό αυτό το καθημερινό που κάνετε Λοιπόν να πηγαίνετε και να λέτε την παπαριά σας, γιατί παπαριέ λέτε Λοιπόν ε, μη και χάσει ακροαματικότητα το, το, το κάθε μίσταρνο όργανο της τηλεοπτικής δημοκρατίας Κόψτε το τώρα θα είναι η μεγαλύτερη προσφορά η οποία έχετε κάνει σε αυτόν τον τόπο Η μεγαλύτερη προσφορά σου λέω Κόψτε το να δείτε, να δείτε ότι, θα, θα αλλαγή, ότι θα επέλθει η αλλαγή αυτομάτω. Πιστέψτε μου ότι θα επέλθει η αλλαγή. Μην ξαναπατάτε σε τέτοια πράγματα. Με ποιον πάτε και μιλάτε τώρα δηλαδή. Τι με αντικρούσατε από το ελληνοφανέ καρτούν. ας το βάλουμε συλλογικά να το κουβεντιάσουμε. Από το ελληνοφανέ καρτούν που λέγεται Μπουμπούκο ή Βορύδη. Τι ακριβώ πάτε και διαφωνείτε και συζητάτε με αυτού. Δεν, δεν διαφωνείτε και δεν συζητάτε με αυτού. Συμμετέχετε στο τηλεοπτικό πανηγύρι όλες αυτές τις μπύχλας η οποία βούλιαξε και εξεφτέλησε και εκμάβλησε ένα λαό ολόκληρο και εσείς μην ξεχνάτε ότι είστε και αριστεροί άνθρωπες, είναι δυνατό να συμμετέχετε σε αυτό το πανηγύρι Please. πλύζ θα μου πεις πέρασαν έτη πολλά αγαπητέ μου από την εποχή που ο Πατέλα έκοβε με πρατοψάλιδο του Μπατσά να πούμε για να τον φάμε και τώρα είμαστε στα σούσε και στα τέτοια, εντάξει δεν σου λέω Φάτω το σούσι σου. Κόψε όμως την τηλεοπτική αυτή σαπίλα η οποία και θα δεις μεγάλε, θα έχουμε ωραία πράγματα. Ο αφεντικός Σόιμπλε απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους και έστειλε μήνυμα στους υποτακτικούς, στους υπόδουλους. <laughs> ναι. Στην περιμένετε συμφωνία λέει για την Ελλάδα στο σημερινό Eurogroup. Σας προτείνω να κάνετε να κάνετε μια βόλτα να δείτε την όμορφη Ρίγα είδα μια φωτογραφία ρε παιδιά στο αεροπλάνο μερικές φορές γελάω με τις ε, λιδωρίες του ελληνικού τύπου αλλά και του Ιντερνεδίου προς το πρόσωπο του Kim Jong Un, του κορεάτη λοιπόν έπρεπε να ε, δεν έχω εικόνα να σας τα δείξω αν είχα εικόνα να σας τα δείξω θα γέλα και το παρταλό κατσίκι στο αεροπλάνο είναι ο, ο, ο Τσίπρας Και από πάνω του Είναι οι δημοσιογράφοι αυτοί ε, Που μεταφέρουν που, που αγωνίζονται για την αλήθεια Με τα μπλοκάκια στο χέρι και τον κοιτάνε στο στόμα Τον Αλέξη Τι θα πει ο Αλέξης Για να το μεταφέρουν στον ελληνικό λαό Οι γνωστοί Εκείνοι πως τη λένε οι Κανελοπούλου ξέρω όπως τη λένε Χρόνια στον κουρμπέτι του, της κομματοσκυλίασης Και άλλα παιδιά τέτοια Τα οποία εξασφαλίζοντας το παντεσπάνι τους δεν οροδούν προουδενός πάντως ο, το αφεντικό ο Σόιμπλε επρότεινε τους ε, μαχητές της ε, αλήθειας και της ελευθερίας δημοσιογράφους να κάνουν βόλτα να δουν την όμορφη Ρήγα γιατί συμφωνία στο Eurogroup δεν βλέπω, είπε συμμετέχοντας κι αυτός στο σχεδιασμό αυτής της θεατρική παράστασης μέχρι να ολοκληρωθεί η ιστορία να φτάσουν στο σημείο που θέλουν για να εκτελέσουν οι εντόπιοι κυβερνήτες το σχεδιασμό των αφεντικών τους Μέρκελ σο... της ΕΕ να μην λέμε ονόματα you know I mean, ε, Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι στη Σύνοδο Κορυφής αποφασίστηκε να δοθούν λεφτά, κονδύλια μασόχαψας στην Ελλάδα Ναι αλλά για τους μετανάστες Πρόσεξε, θα τους δώσουν λεφτά Με τα λεφτά θα λύσουν το πρόβλημα Από την εποχή του Πασόκ σας, ε, σας λέγαμε Με αφορμή την παρότρινση κάποιων ακροατών Και ένα ρεπορτάζ που είχαμε κάνει Το τι λεφτά βγάζανε Πέρνανε Οι πολιτικές ομάδες Από την εκμετάλλευση των μεταναστών Δεν μιλάμε για τα, για τα πακέτα Μιλάμε που παίρνανε Από την ΕΕ έτσι λοιπόν και σήμερα κυρία μου και κυρία μου ε, θα το λύσουν το μεταναστευτικό δίνοντας λεφτά για το τι θα γίνουν αυτές οι χιλιάδες ζωές ψυχές που θα στηβαχτούν στον νότο πως όσοι ενδιαφέρει τόσο το ναζιστικό μόρφωμα που αποκαλείται η Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη όσον και τους εκτελεστές των σχεδίων της όπως και αν λέγονται αυτοί ε, τσίπρος αμαροβενιζελοκουρέλιδες όπως και αν λέγονται στην Ελλάδα. Αυτοί είναι εκτελεστές του σχεδίου Και θα επαναφέρουμε Αυτό που λέμε Ότι αν σας έκοβε, έκοπτε για τους μετανάστες Πολύ απλά δεν θα τους δημιουργούσατε Και τους πρόσφυγες Γιατί είναι δημιούργημα δικό σας Δηλαδή της ενομένης ΕΕ Ευρώπης Και των Ηνωμένων Πολιτιών Της Αμερικής Θα το τονίζουμε μέχρι τέλους Εσείς τους δημιουργείτε Έχετε λόγους φυσικά που τους δημιουργείτε Για να κυκλοφορεί το χρήμα Γιατί άλλο γιατί άλλο το κάνετε Για τις ελευθερίες των λαών ή για τη δημοκρατία Όλα γίνονται για το χρήμα Οπότε λοιπόν ορίστε παρακαλώ Καλό το φίλο μου τι κάνεις Πάλι στο νοσοκομείο Γιατί Άμα σου στάγανε περισσότερα λεφτά και εμείς είναι όλοι ανασφάλιστοι είμαστε και τι κάνανε σου λέγανε πίδα πίδα γεια <laughs> <laughs> σου ρε <είναι>, Νικόλα <laughs> <laughs> γεια σου ρε Νικόλα απ' το ωραίο τζάντε να σε καλά δει μόνο ο φίλος μου Νικόλας πήγε κανένα δύο μέρες στο νοσοκομείο και ήταν κοντά στο παράθυρο όταν πλησίαζαν οι γιατροί και τους, λέ, τους έλεγε πείτε είμαι καλά είναι να φουντάρω". εκεί μας στάσανε μεγάλε δηλαδή αδύε... κατάλαβες τώρα είναι <laughs> είπαμε μεγάλε δεν έχουν στον εγκέφαλό τους το παρακαλώ Καλό το παλικάρι ναι. για πες το Ναι, ναι, ναι Ναι Come on. Ναι. Oh. Ναι. Oh. Αχα, αχα, ναι Ναι Ναι Ναι. ναι, Στέκεται, ναι, ναι νε νε νε νε μου λέει ε, Για το θέμα του μεταναστευτικού μου λέει Ότι ιστορικά Ο φίλος το λέει Τις ε, αυτοκρατορίες ε, Όσο και αν διαρκέσανε Τις ρίξανε τα έθνη ε, Τούτοι εδώ λοιπόν Θέλουν να εγκαταστήσουν μια παγκόσμια αυτοκρατορία Οπότε σβήνουν, με το μεταναστευτικό Σβήνουν τα, Την εθνικότητα Των περιοχών Κάπως να το πω έτσι για να το για να κάνουν το κόλπο τους κοιτάξτε να σου πω κάτι ε, την άποψή μου στην έχω όχι την άποψή μου ναι, δηλαδή η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτοί οι οποίοι εκπονούν το σχέδιο της προσφυγιάς ή της μετανάστευσης λοιπόν η οποία οι οποια ειδικά στη Μεσόγειο είναι αυτοί οι οποίοι καλούνται να λύσουν λέει και το πρόβλημα το πρόβλημα λοιπόν είναι ένα, ότι τους ξεσκίζεται στις πατρίδες τους, στις χώρες τους. Τους βομβαρδίζετε, έχετε μολύσει τους, πως τους λένε και τους το στρατώσας τους Ισλαμιστές, έχετε φτιάξει αραβικές άνοιξες, έχετε αντιπολίτευση στη Συρία η οποία κόπτεται για τη δημοκρατία, ειδικά είναι κολλητή του κέρι αυτή, και σφάζεται και ξεσκίζεται χώρες και λαούς. Λοιπόν, αυτό αν πατήσει ένα κουμπί και σταματήσει, αυτομάτω γιατί να φύγει ο νοικοκύριο ο Σύριο αυτή τη στιγμή από την πόλη του ή από το χωριό του που έχει το επάγγελμά του, έχει την οικογένειά του, έχει την πατρογονική του γη και ζή. Ένα απλό παράδειγμα, δηλαδή, γιατί να έφευγε ο, ο Πόντιο από την κερασούντα, α πούμε, αν δεν έκαναν αυτά που έκαναν οι νεότουρκοι με την βοήθεια της Ευρώπη, Της Αντάντ. Γιατί να έφευγε δηλαδή, κατάλαβες Είναι απλό το θέμα. Είχε κανένα σκοπό να φύγει όλα από την κυρία Σούντα Άρτα, Κανέναν ή να πάει στη Θεσσαλονίκη ή να πάει κανέναν. Δεν είχε κανένα τέτοιο στο μυαλό του. Εκεί ήταν η πατρογονική του γη για 18-19 αιώνε. Παρακαλώ. Εσω. Α, γι' αυτό έλα. Δεν <laughs> <verify> <laughs> μπορείς μου λέει ένα φίλος να φανταστείς Τι σημαίνει να γίνεις πολίτης του κόσμου Α, Θα συμπληρώνω εγώ όπως είναι ο Γιούνκερ ας πούμε Δεν μπορώ να ζήσω Δηλαδή καταλαβαίνεις ε, φίλε μου και φίλοι μου Ότι υπάρχουν Έλληνες αυτή τη στιγμή που δεν μπορεί να ζήσουν Χωρίς τη, φιλεν, τη φιλία και τη συμμαχία του Γιούνκερ Σε παρακτουτράγγι Του Σούλτ σε παρακαλώ πολύ ρε μεγάλε Δηλαδή ε, Κόλα μου λίγο, βάλε λίγο ούχου να μου κολλήσει η λογική. Οπότε λοιπόν επανερχόμενοι στο ότι θα δοθούν λεφτά τα οποία θα πάνε φυσικά στα μαντρόσκυλα, στα κομματόσκυλα και στον στρατό τον οποίο διαθέτουν στην Ελλάδα και όχι για τις ανθρώπινες ψυχές που θα που θα, που θα τις στιβάξουνε, λέμε ότι το πρόβλημα το δημιουργεί η Ναζιστική Ενωμένη Ευρώπη με τις Ηνωμένε Πολιτείε της Αμέρικα αυτό που αποκαλείται μεταναστευτικό, προσφυγικό, λοιπόν, για να κυκλοφορεί το χρήμα, με εξοπλισμούς, με ευρωπαϊκού στρατούς, με εργοστάσια όπλων και τα και τα και τα Οπότε μη βαφκαλιζόμαστε. Θα έρθουν τα κοντήλια να φάνε μέτερι και εντάξει. Κυρίες μου και κύριοι το ελληνικό δημόσιο ζήτησε από τον Άριο Πάγο να μην συνεδριάσει για την νομιμότητα ή όχι του χαρατσιού της ΔΕΗ Η συνεδρίαση μετατέθηκε για το Νοέμβριο διότι όπως υποστηρίζει το δημόσιο, προσέξτε, το δημόσιο, είναι, το δημόσιο είναι μια γκυλοτίνα δεν είναι αυτό το οποίο έπρεπε να δουλεύει για την, για την ποιότητα ζωής των πολιτών υποστηρίζει λοιπόν το δημόσιο αυτή η γκυλοτίνα ενό λαού ότι αν κρυθεί αντισυνταγματικό τότε το κράτος θα πρέπει να επιστρέψει προσέξτε 6,5 δις ευρώ σε όσους πλήρωσαν το χαράτσι και η χώρα να καταστραφεί καταλαβαίνετε ποια είναι το, το δημόσιο στο μεταξύ η κυρία Βαλαβάνη αυτή η αριστερή προσωπικό της επί των οικονομικών είναι, που διόρισε ο κύριος Τσίπρας ζητά να πληρωθεί το χαράτσι του 2013 από όσους αρνήθηκαν να το δώσουν. Το ύψος του μη καταβεβλημένου χαρατσίου είναι 500 εκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε κυρία μου και κυρία μου. Η κυρία Βαλαβάνη, αυτή η αριστερή μιλάμε προσωπικό της, επί των οικονομικών είναι, κλήθηκε με το μεγάλο μυαλό που διαθέτει, να χειριστεί τα οικονομικά, να ανοίξει νέους δρόμου στην οικογένεια, στο σπίτι το οποίο λέγεται Ελλάδα. Στο σπίτι σου, μέσα δηλαδή. Και το μόνο που κάνει είναι να μπαίνει μέσα στο σπίτι σου και να σε σκιάζει ότι θα στο πάρει το σπίτι, θα σου κάνει κατάσχεση στο σπίτι, θα σου πουλήσει τα παιδιά για να βγάλει λεφτά να τα δώσει στους πιστωτές. Αυτή η προσωπικότητα λοιπόν, η οποία με την ταμπέλα της αριστεράς έρχεται να συνεχίσει το έργο του Βενιζέλου και του Θεοχάρη, εσύ και εγώ πρέπει να τις σεβαστείς. Και δώσε μου έναν λόγο να το κάνω αυτό δώσε μου έναν λόγο να το κάνω αυτό λοιπόν είναι το ελληνικό δημόσιο το ελληνικό δημόσιο χρόνια παραγωγή μισθοφόρων ψηφοφόρων αυτό παρήγαγε μισθοφόρου ψηφοφόρους και ήταν μία γκυλοτίνα απέναντι σε ένα λαό ο οποίος ήθελε να ζήσει με υγεία ξέρω, όπως ζουν οι άνθρωποι ρε παιδί μου Όπω ζουν οι άνθρωποι. Ποιοι άνθρωποι θα μου πει, Γιατί άνθρωπο άνθρωπος λογίζεται και η κυρία Βαλαβάνη. Άνθρωπο λογίζεται και ο κύριο Θεοχάρη. Και ο κύριο Θεοδωράκη. Ο ποτάμι. Λογίζονται άνθρωποι κι αυτοί. Άνθρωπο λογίζεται και ο επί πενταετία άνεργο οικοδόμο, ο οποίο δεν έχει, δεν έχει στον ίδιο μοίρα. Δεν έχει επόμενο δευτερόλεπτο. Οπότε μεγάλο το πρόβλημα είναι απλό. Διαλέγει πλευρά είσαι με αυτού τους ανθρώπους τύπου Βαλαβάνη, Θεοχάρη και τα λιμπάν ή είσαι με αυτόν τον άνεργο οικοδόμο είναι απόφαση είναι θέμα με το Α... Πα... δεν μπορεί να είσαι και με τους δύο είναι απλή η απόφαση διαλέγεις πλευρά αυτό λοιπόν κάνει το ελληνικό δημόσιο μεγάλη. ζητάει να από τον Άριο Πάγο να μην, να μετα... να μην κάνει λέει, την εκδίκαση γιατί θα, αν το κρίνει αντισυνταγματικό θα πρέπει να επιστρέψει τα λεφτά Τα λεφτά τα οποία τα έχουν δώσει ήδη, έχουν, τα έχουν φάει Οι μέτεροι και τα άλλα τα πήραν τα αφεντικά τους αυτού που αποκαλούν επιστωτέ. Και να επανέλθουμε στο θέμα των ρυθμιζόμενων χρεώσεων της ΔΕΗ Τι θα γίνει αριστερέ μου κύριε Λαφαζάνη με αυτή την ιστορία Καταλαβαίνει αυτή τη στιγμή ότι καλούνται άνθρωποι των 250 ευρώ, 300 ευρώ σύνταξη να πληρώσουν 500 ευρώ ρυθμιζόμενες χρεώσεις Τι κάτα είναι αυτές οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις Το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε ξαναφωνάξει Τι τ, τις είστε εσεί! Τι άνοι, ανεπάγγελτοι ή είστε Αλλά χειρότεροι είμαστε εμείς που σα ψηφίζουμε Παρακαλώ Καλή σας μέρα Είναι κοινοτική οδηγία. Επειδή ρηπαίνει, δηλαδή ο Ελθιατζόβλου θα πρέπει να πληρώνει ο ελληνικό Καμία, ναι, σωστά, σωστά. Χαίρετε. Ποια βιομηχανία δουλεύει στην Ελλάδα για να ρηπαίνει. Καλά, έχει δίκιο. Είναι προστήματα, μου λέει εδώ ένα φίλο τη ΕΕ τα οποία πρέπει να τα πληρώσουμε αυτέ οι ρυθμιζόμενε χρεώσει. Και το γέλιο τη Μαϊμού, το, το, το κλάμα δηλαδή τη Μαϊμού, όπω σα έλεγα και προχθέ, είναι ότι στο κοινωνικό τιμολόγιο καλούνε του ανθρώπου που χρήζουν κοινωνικού τιμολογίου να πληρώνουν το κοινωνικό τιμολόγιο για το οποίο. Κύριε Λαφαζάνι. Επειδή είστε αριστερός άνθρωπος, Α δηλαδή τόσο αριστερός που να γύρω no, Λοιπόν, μήπως μπορείτε να το κοιτάξετε αυτό Και αφήστε τώρα τους α... Α, αγωγούς Ρε πουλάκιμος, το έχουμε μανταξανάει πει not... not... not... not... not... not... Γεγονός πάντως είναι Θα σας μεταφέρω ένα ε, Ο Βαρουφάκη λέει ωραία ανέκδοτα no, no, no. Είναι ταλαντούχο το παιδί Η ελληνική κυβέρνηση δεν πλωθάρει Λέει με έξοδο από το ευρώ δεν θα δεχτούμε πολιτικές λιτότητας Προσέξτε μεγάλε το. <laughs> Αυτή τη στιγμή Ζούμε με στη χλίδα Επειδή ε, ο Βαρουφάκη Έχει διοριστεί Από κάποια κέντρα Λοιπόν ως αριστερός, ε, ναι, Σε μια αριστερή κυβέρνηση να υπουργέψει Και δεν ναι, ξέρετε γιατί Για τον μπαμπά σας τα έχουμε πει Και τρία-τέσσερα χρόνια Τι ρόλο έπαιξε ε, Στα πετρέλαια του Αιγαίου Λοιπόν σα τα έχουμε πει Επειδή το παιδί μεγάλωσε μέσα στη... καταλαβαίνεις, στη φτώχεια και στη δυστυχία λέμε, ε, Δεν μπορεί να βλέπει κύριο του λιτότητα Εξάλλου αυτή τη στιγμή η Ελλάδα κολυμπάει μέσα στη... στη πώς τη λένε Στη... πες το ρε μωδάγι μου για και σκόρδο <laughs> Κολυμπάμε μέσα στη... μέσα στη... στον πλούτο Δεν δέχεται πολιτικές λιτότητες ο Βαρουφάκης ο Βαροφάκης ρε, μεγάλε Ο Βαροφάκης. Κυρία μου και κυρία μου Το ότι ψεύδονται ασυστόλος Κάθε δευτερόλεπτο Σας το λέμε Καθημερινά με αποδείξεις Και στον τοίχο Με ρεπορτάζ Όποιος μπαίνει τα διαβάζει Αλλά σας το αποδεικνύουμε κάθε δευτερόλεπτο Ότι ψεύδονται ασυστόλος Ασυστόλος Την ώρα που μιλάνε για ρήξει αυτή, Ο Καϊτάινεν ο Κατάινεν, σας είπαμε ποιος είναι ο Κατάινεν προχθές, είναι στην Αθήνα και στείνει επιχειρήσει με αντικείμενο την ενέργεια στην Ελλάδα. Μέσω του πακέτου Ιούγκερ, το ο, ανοίγουν την πόρτα σε επενδυτές, τα λέγαμε προχθές. Ψεύδονται ασυστόλως και νομίζουν ότι βγαίνονται σε αυτή την τηλεοπτική σαπίλα, νομίζουν ότι υποστηρίζουν κάτι την πολιτική τους, ότι διορθώνουν κάτι. Ψεύδονται κάθε δευτερόλεπτο που περνάει. Έχουν ξεπεράσει εδώ έναν πρώην δήμαρχο που κοιτιόταν στον καθρέφτη και έλεγε ψέματα στον εαυτό του. <Ρι> ναι, λοιπόν, αυτοί λοιπόν δεν κοιτιόνται απλά στον καθρέφτη για να λένε, και λένε ψέματα στον εαυτό τους Λένε, κοιμούνται, ξυπνάνε. Το, το ψέμα είναι στο DNA τους Ψεύδονται ασυστόλο. Ξύπνακε <Ρι> άλλο τη μέρα έλεγε, και πήγαινε στον καθρέφτη και έλεγε ψέματα στον εαυτό του. Για να τον κοροϊδέψει Μεγάλη Γεια σας, Μαϊσιάκ Μεγάλη Ουρίστη Αν πέθα πολύ Ουρίστη, ουρίστη Θα σου πω αμέσω τώρα. Σου πω, πω αμέσω τώρα. Να σου απαντήσω ω εξή: Γιατί λέει ψοφάμε έτσι όπως ψοφάμε. <συλίδε> Παίρνει τηλέφωνο λοιπόν κάποιο στο μίτσο. <συλίδε> το συγκώνει ο μίτσο και λέει Ορίστη. Πού να ουρίσουμε κύριε, του λέει ο άλλο. Λοιπόν, κατάλαβε. <συλίδε> λοιπόν. <συλίδε> Ψεύδονται ασυστόλο αγαπητέ μου και αγαπητοί μου. Ψεύδονται. Το ψέμα είναι ε, όχι απλά στο DNA τους είναι όσα κιλά είναι 50 κιλά 100 κιλά ο καθένας είναι 100 κιλά ψέμα που περιφέρεται Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου θα γίνει σήμερα στη Βουλή πάλι θα βγει ο Κυριάκος ο Μετσοτάκουλας και ο Μπουμπούκος και θα κάνουν αντίσταση διότι έχουμε ολομέλεια και θα γίνει η συζήτηση για τα ταμιακά διαθέσιμα. Ο Μάρδας, έχουμε και υπουργό Μάρδας Δήλωσε ότι τα χρήματα από τα αποθηματικά Ετράπεζα Ελλάδας μπορεί να τα διαχειρίζετε Όπως θέλει καλά κάνετε ναι, Εδώ διαχειρίζεστε Να σου πω κάτι διαχειρίζεστε τις ζωές μας Όπως θέλετε Δεν θα διαχειριστείτε τα χρήματα Το δυστύχημα μεγάλε Όπως σου γράψα στο Αρθράκι Στο η Ελλάδα τελικά Είναι μια στροφή Το δυστύχημα Είναι ότι τραβάτε μέσα στο σκατό Το οποίο επιθυμείτε να ζείτε στην εθελοδουλεία γερμανοδουλεία στη σκλαβιά στη ρουφιανιά σε αυτή την πίχλα τραβάται και μια μερίδα κόσμου η οποία δεν μπορεί να τα ανεχθεί αυτά και δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά κατάλαβες αυτό είναι το πρόβλημα λοιπόν διότι για μας προσωπική άποψη είπαμε και θα το λέμε και καθημερινά τετέλεστε τετέλεστε περιμένουμε την επόμενη μέρα να δούμε πως θα είναι Αυτός ο νέος Ολοκληρωτισμός Και πως θα τον διαχειρίζονται οι υπάλληλοι Τύπου Τσίπρο -Σαραμαρά, Σαραμαρά Εδώ στην Ελλάδα Μην ξεχνάμε και το Βενίρο Αβαρουφάκη. Αυτό περιμένουμε Τι να περιμένουμε Να βρει δουλειά κανένα, θα μου πεις πως θα ζήσει Δεν ξέρω μεγάλη Α το σκεφτούν αυτοί που σκέφτονται Τα ταμεία ανεργίας Και τις ανθρωπιστικές κρίσεις και διαθέτουν τα κονδύλια, λέει, οι αριστεροί για ανθρωπιστικέ κρίσει και επίδομα φτώχεια στην Ελλάδα. Εκεί κατάντησε η αριστερά. Μεγάλε. Βέβαια, η αριστερά, τώρα τύπου Τσίπρα, έτσι. Mm. Κυρία μου και κυρία μου, όλοι έχουν στραμμένα τα φώτα στα αποθυματικά των Δήμων. Αλλά το πρόβλημα το ουσιαστικό είναι αλλού. Ο Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προειδοποιεί ότι κινδυνεύει η υγεία των ασθενών διότι αν συμβεί ένα ατύχημα τότε. Δεν θα μπορεί να καλυφθεί κανένας Έλληνας σε νοσοκομείο. Αυτό μεγάλε. Δεν είναι αντιπολίτευση. Το κάναμε προχθές λιανά. Αυτό που λέει ο ιατρικός σύλλογος έτσι. Γιατί εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση να κάνουμε αντιπολίτευση σε κανέναν βλάκα ο οποίος δεν ξέρει τι σημαίνει πολιτική ή πολιτεύομαι. Αυτοί δεν είναι ούτε πολιτικοί με ΩΜΚΟΝΙΟΤΑ ούτε και με ΙΤΑ ούτε πολιτεύονται. Είναι άνοα μίσταρνα, βλακόμετρα οπότε τι να αντιπολιτευτείς αυτούς εμείς ειδήσει ε, μεταφέρουμε και πολιτική ανάλυση κάνουμε ο ιατρικός σύλλογος λοιπόν δεν αντιπολιτεύεται λέει μια αλήθεια και σου λέγαμε προχθές από τη στιγμή που έδωσες και το τελευταίο σταυρουδάκι το βαπτιστικό στο κατάστημα στο ενεχειροδανιστήριο απ' τη στιγμή που έδωσες και τη βέρα σου για να πάρεις γάλα στο παιδί σου δεν έχεις κάτι άλλο να δώσεις. Οπότε τι θα γίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό ήταν τα αποθεματικά. Κατάλαβες μεγάλε. Και όσο για το αν φωνάζουν κάποιοι δήμοι για τα αποθεματικά, μην νομίζετε ότι τους κόπτουν τα αποθεματικά. Τα Εκεί πάνω στήριζαν τη μασόχαψα οι βλαχοδήμαρχοι. Με κάτι υποθήκες και βάλε και φάρε και φάε. Τους... Δηλαδή αυτούς τους βλαχοδήμαρχους δεν τους κόφτει το αποθεματικό το οποίο θα ήταν για την δική σου ασφάλεια πολίτη απλά εκεί πάνω αυτοί κάναν τα κόλπα τους και κονομάγαν τα ντερά του. Ε, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις ναι ξέρω εσύ εκεί δεξιά στο καφενείο να πούμε που έχει ήδη παραγγείλει τσίπουρο αν και είναι 10 και 38 ε, με καταλαβαίνεις απόλυτα hey, hey, περικαλό hey, <laughs> γεια σου και σένα Ότι θα πάνε φυλακή. Mm, ναι, μπράβο. Ακριβώ <laughs> <know. Your> <laughs> <laughs> yeah. αυτό. Αυτό, ναι, ναι, ναι. Δάσε ναι, ναι, ναι. καλά. Know. Φίλε μου, καλέ δεν πρόκειται να του βάλουν φυλακή. Δεν πρόκειται. Αν, αν ήταν να πάνε φυλακή ε, οι κλέφτε αυτοί, ειδικά τη τοπική αυτοδιοίκηση, ε, ήθελε δηλαδή, δεν σέφτανε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο νησί στην Ελλάδα, η Κρήτη? Δεν έφτανε να το κάνει φυλακή αυτό. Ναι. Αν και η Κρήτη δεν είναι νησί, είναι θεριό που κοίταται στη θάλασσα. Δεν ξέρω αν με συλλλήβει. Αχά. Ναι. Λοιπόν, λε μεγάλε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν κόπτονται για τα αποθυματικά οι δήμαρχοι για τη δική σου την ασφάλεια. Κόπτονται γιατί θα βγουν στη φόρα ε, όλε οι πουστείε ετών. Ε, ξέρω εγώ, πέστε όπω θέλει με τις οποίες κατέκλεψαν, κατέφαγαν το δημόσιο χρήμα. Κυρία μου και κυρία μου και λέει τώρα, άμαν κυρία Βαλαβάνη μου τι έπαθες, εκτοξεύτηκαν στα 77 δίστα χρέη των Ελλήνων προς τις εφορίες το Μάρτιο. Πώς να σε πληρώσουν κυρία Βαλαβάνη μου, είπε σε κανέναν, ρίστε παρακαλώ. Είμαι ναι. Σωστά. Σωστά. Σωστά. σωστά, σωστά, σωστά, σωστά. Ναι μου λέει εδώ να είναι δυνατόν να πούμε χρόνια τώρα νέο Πασόκη πασόκτη και σε ριζέματι να βγάζουν τα... που τώρα είναι στην κεντρική στην κεντρική εξουσία να βγάλουν τα άπλικά του στη χώρα <Τι> όχι αυτό δεν λέω και εγώ είπα τίποτα διαφορετικό κύριο τηλεκροτά μου. Και καλά θα κάνουν να τα πάρουν τα λεφτά από του Δήμου. Πάρτε τα ρε! Τουλάχιστον να πληρώσετε για ένα μήνα να, να πάρει κανένα συνταξιούχος καμιά συνταξούλα. Να έχει να πάρει φάρμακα. Άκου λέει κόπτονται λέει οι Δήμαρχοι για τα αποθεματικά. Μη μα τρελαίνεις τώρα. Μη μα τρελαίνεις γιατί θα νιώσουμε μια γα, γα, γα, γα, γαργάλα. Μα βάλτε γαργαλιέρα να πούμε. Μπας και μα έρθει λίγο γέλιο. Κυρία Βαλαβάνη μου, τι να σου κάνω εγώ. Είσαι αριστερή τώρα. Εγώ είμαι φεγιάστα. Υπόμα, είμαι, είμαι φεγιάστα. Χι και πήγαν λέει 77 δι τα χρέη των Ελλήνων. Να σου πω κάτι κυρία Βαλαβάνη Ενδιαφέρθηκε να βρει δουλειά, είσαι εξουσία τώρα εσύ. Έτσι. Σου είπα, σου υπενθυμίζω: Δεν είμαστε εμεί οι τρει τον καφενέ, ναι, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Είμαστε εξουσία. Μπράβο. Ενδιαφερθήκατε να ανοίξει κανένα μερογάματο. Για να έχει ο άλλο. Από πού δηλαδή να σε πληρώσει, Ρε Μπουλάκι. Ρε θα καταλάβετε ότι η ιστορία αυτού του καπιταλισμού είναι δούνε και λαβίν. Αυτό το καπιταλισμό, ε, λέμε τώρα, ρε παιδί μου, κληθήκατε να διαχειριστείτε ως αριστερή. Δεν θα καταλάβετε ότι δεν γίνεται να δανειστεί ο άλλος για να σε πληρώσει. Δεν γίνεται ρε πουλάκι μου. Δεν γίνεται, πώς να σου το πω. Δεν γίνεται δηλαδή. Και αυτή τι, τι, που είπε αυτό το ζόμπι, το ζόμπι το απέθαντο, ο εθνοπροδότης Μητσοτάκουλας, ότι οι Έλληνες λέει έχουν μεγάλη, ε, πώς το λένε, ε, περιουσία κίνητη και πρέπει να τους φορολογήσουμε Ήταν ο πρώτος που το εδώ και 20 χρόνια ε, να, να επενθυμίσουμε σε αυτό το ζόμπι Τον εθνοπροδότη Μητσοτάκη Ότι οι Έλληνες δεν υπήρξαν ποτέ νομαδικός λαός Εντάξει δεν ήταν ποτέ αθήγκανοι Βλάχοι ε, Ξέρω εγώ Λέω τώρα πούμε κάποιες φυλές Οι οποίες είναι ε, ναι. Δεν υπήρξαν ε, νομάδες Είχαν ε, εστία η μέχρι και θεά αστεία είχαν, ρε Παπάρα! Και έρχεσαι σήμερα, Εσύ, να πούμε να του πείτε το ότι έχουν μεγάλη εκείνη την περιουσία και να την κατασχέσει. Γιατί έτσι σε διέταξε ο Γιούνκερ. Και αυτοί, αυτοί του οποίου εξυπηρετεί τόσα χρόνια. Ρε πλάκα, μα κάνετε! Και είστε και λινάρε, είστε και απόγονοι του. του Δησαία. <laughs> του Δησαία, ναι. Κι τπιρικλεί. Πυρικλεί, Πυρικλεί. και του Λεωνίδα. Που δεν σας χωράει η πανοπλία ή για τη στένεψη πανοπλία να πούμε επειδή έχει υγρασία του Μάρτιο Ρε μην μας δουλεύετε ρε Ρε μας δουλεύετε άλλο ρε Πήξαμε στο δούλεμα ρε Τα λέω Ναι Τα λέω Ναι ρε Ρε παπάριδες ευρωπαϊστές Ρε αθήρματα Τη ανθρώπινη σκέψη δεν ήταν ο ελληνικό λαό, δεν ήταν νομαδικό γι' αυτό και του φάξαν στο Μεσολόγιο. Καναντούρε να βγουν από το Μεσολόγιο, το καταλαβαίνετε. Στο Μεσολόγιο δεν ήταν Αθήγανοι μέσα. Έλληνε ήταν ρε Κι Και είχαν τι τους του, κύριε Παπάριδε. Και κάθεστε και ακούτε του κάθε Μπιτσοτάκουλα και του κάθε Τσίπρα και του κάθε Βαλαβάνη και του κάθε Θεοχά ότι σα πάρει το σπίτι. Ε! Μη, με, μη μας τρελαίνετε άλλο Μας έχετε αποζουρλάνει εντελώς Μας έχετε τρελάνει Με την ηλίθεια Με, με, με τη σκατήλα που κουβαλάτε στον εγκέφαλο Μας έχετε ζουρλάνει Το καταλαβαίνετε Έχει λέει να Τώρα ο μεγάλος εντάξει δεν σου είπα εγώ Ότι ο... Ο... ο Γερμανοτσολιάς Ή ο τοκογλήφος Ξέρω εγώ μπορεί να έχει 500 σπίτια Φορολόγησε τον αυτόν δεν τον ξέρεις ποιος είναι Το ξέρεις Να σου πω εγώ πέντε ονόματα Μάνι μάνι Φορολόγησέ τον Αλλά πάσα αυτή τη στιγμή Στην πλειοψηφία των Ελλήνων Και τους λες να σου πάρω το σπίτι Ποιο, Ποια είσαι εσύ μαρί αχλάδο που, που ήρθες Με το πρόσημο της αριστεράς Να με στιάξεις και εσύ Όπως με, με έσκιαζε Το κάθαρμα Το διορισμένο κάθαρμα Το οποίο λέγεται Θεοχάρης Και υπήρξαν εγώ 10.000 καθάρματα εθνοπροδότες και τον ψήφισαν και τον έκαναν βουλευτή αυτή τη στιγμή. Έχει πολύ σαπίλα, μεγάλε. Έχει πολύ σκατό τελικά αυτή η χώρα. πως να σου το εξηγήσω. Μιλάμε, αποκαλείται ακόμη χώρα, έτσι. Μη με τρολώνεις. Κυρία μου και κυρία μου, αγαπημένο Μελινόπουλο, Λαφαζάνη μου, κοίτα να σου εξηγήσω τώρα, κύριε Λαφαζάνη, τι σημαίνει ανάπτυξη. Ανάπτυξη χώρα. Στο εγώ γιατί εσύ. Μιλάμε τώρα το μερογάματο, όταν ακούς μερογάματο νομίζει ότι είναι ε, καινούριο πλανήτη ο οποίο ανακαλύφθηκε πίσω από τα το, σταφενκάρια του χρόνου. Έτσι. Σου εξηγήσω λοιπόν τι είναι μερογάματο. Η χρεοκοπημένη Αργεντινή, ναι, λέγε με χρεοκοπημένη Αργεντινή, έκλεισε συμφωνία μαμούθ με τη Ρωσία για την ενέργεια. Η Ρωσία θα, θα βοηθήσει να φτιαχτεί ο έκτο πυρηνικό σταθμό τη Αργεντινή και εκεί. Εκεί μιλάμε για συμφωνία μαμούθ. Δεν μιλάμε για να περάσει ο αγωγό από τη Μακεδονία, από τη Μία ο Αζέρικος, από την άλλη ο Ρώσικος και όλο αυτό το έδαφος, σύμφωνα με τους μνημονιακούς νόμους που ψήφισαν οι Σαμαροβενιζελοκουρελοκαρατζαφέριδες να είναι Ρώσικο και Αζέρικο έδαφος. Καταλαβαίνεις τι σου λέω τώρα κύριε Λαφαζάνη μου. Γι' αυτό σου λέω. Εντάξει όταν ακούς με το νομίζεις ότι ανακαλύφθηκε καινούριο φεγγάρι στον χρόνο. Αλλά δεν είναι καινούριο φεγγάρι Είναι ζωή Είναι εργασία Είναι επιβίωση Παρε καλό Έλα κοπέλα μου που είσαι εσύ Είμαι ο Αγιάν Τσουμιροβλίτς Να σε καλά Ελένη μου Να σε καλά Να σε καλά Να σε καλά Μάση καλά. Καλή σου μέρα Ελένη μου Λοιπόν Τι μας, μας έχουνε ζουρλάνει βρε Ελένη Μας έχουνε διαλύσει Όχι το νευρικό σύστημα Θα ξεχάσουμε και πως μας λένε στο τέλος Παρακαλώ <σμήρια> ε, Λοιπόν άκου θα σου πω κάτι κυβερνητικέ Ή μου στέλνεις αυτή τη στιγμή Το διορισμό Ή βγάζω στη φόρα ότι εκείνη η ιδιότροπη Την είχε ο κύριος Καμένος Στο... Στο κόλπο, την έχει στο Υπουργείο διόρισε την κόρη της. Θα το βγάλω, λέγε. Η, Χρυ, η, Χρυσο, η Χρυσοβαλάντο, η Χρυσοβελώνη, πώς τη λένε. Λέγε ότι θα μου στεγεί το διορισμό, ναι όχι. <Το> Δεν θέλω, να Δήμο. Θα τα βγάλω στη φόρα όλα, τέλος. Η, η Χρυσοβαλάντο, η Χρυσοβελώνη. Ε? Μετανασ... Μεταναστών Τι θα κάνουμε με δισκοτέκ Τι θα κάνουμε; Με θα έρθουν άραβες Να βγάλω την κελεμπία Ρε πουλάκι <Και> Για λέγε υπάρχει τίποτα σκεπτικό Τέτοιο Ποιος το δημοσίευσε αυτό Ποιος το δημοσίευσε Ποιες εφημερίδες παίζουν μία. Α. Α, καλά. Γιατί εντάξει, οι περισσότερες εφημερίδες πια δεν μαθαίνουν κυκόλλι γράμματα. Είναι ακατάλληλες. Είναι αμόρφωτη, ε, αμόρφωτη κυκόλλι, όπως καταλαβαίνεις. Να σε καλά, φίλε μου, να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, κυβερνητικές, στολέω και στο παραλαμβάνω Έτσι και δεν έρθει ο διορισμός τη Δευτέρα, θέλω να με διορίσουν το πρωθυπουργό. Ε. Γιατί δεν με διορίζει το πρωθυπουργό, δεν κατάλαβα δηλαδή. Θυμήθηκα τώρα το Μιτσάρα. Ο Μιτσάρα ήθελε να πάρει εναβολή από το στρατό. Λοιπόν, ε, και πήγε εκεί να πούμε στο. Και όλοι οι άλλοι το παίζαν τρέλα να πούμε. Παίρναν κάτι χαπάκια, δεν θέλαν. Ο Μίτσο εμφανίζεται μπροστά στην επιτροπή. Λέει, κύριε, εγώ λέει θέλω να υπηρετήσω την πατρίδα. Και θέλω να πάω στο. Μπράβο, παιδί μου, του λέει ο επικεφαλή ε, εκεί, ο Μπράβο, παιδί μου. Του λέει, εσεί κύριε, του λέει τι βαθμό έχετε. Λοχαγό, του λέει άλλο. Τι βαθμό του λένε πάνω από σ' Ο ταγματάρχης Ε, ταγματάρχης που λέει Θέλω να υπηρετήσω την πατρίδα. Κόκαλο η επιτροπή. Λοιπόν, ε, αυτά που λε κυβερνητικέ, ή με διορίζει ή γίνεται ο Κριτσπέταλος. Θα βγάλω στη φόρα ότι η Χρυσοβελώνη βγαλω στη φορα οτι η χρυσοβελονη διορισε την κόρη τη. Δεν ήταν αυτή η επαναστατική πράξη τη αριστερή κυβέρνηση. Κατάλαβες. Δε, δε, ποιον, θα διόριζε, ποιον θα διόριζε η Χρυσοβελώνη και ποιον θα διόριζαν τα παιδιά. Κυρία μου και κυριέ μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο Κατάλαβες κύριε Λαφαζάνη μου τι σημαίνει ανάπτυξη Γιατί θα πάρουμε τα βουνά τελικά Και να σας υπενθυμίσουμε Εσάς που τους υποστηρίζετε Ότι Οι Έλληνες Δεν υπήρξαν ποτέ νομαδικός λαός Πώς να σας το εξηγήσουμε αλλιώς Πόσο πιο απλά να σας το πούμε Εντάξει Είχαν εστία πάντοτε στον αιώνα τον Άπαντα Είχαν εστία Και οι παλιοί και οι νεότεροι και οι νεότατη. Ορίστε Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Δεν είχαμε αντέντες Καλά λέει εδώ ένας φίλος Όπως είχαν κάτω στο όρος Σινά Στο όρος Ιαβεσαλόμ Κατάλαβες Είχαμε Κατάλαβε ποια είναι η διαφορά μεγάλα. Είχαμε αιστεία. Οπότε έρχεται τώρα το Μίτσο τουλακέικο, το Καραμαλέικο, το Σιμητέικο, όλα αυτά τα θύρματα, τα υπαλληλάκια ξένων συμφερόντων, πάντοτε, α πούμε, εδώ και 200 χρόνια στην Ελλάδα, και σου λένε έρχονται να σου πάρω την αιστεία σου. Και η τελευταία που έρχεται να σου το πει αυτό είναι η αριστερά κυρία Βαλαβάνη. Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή. Νιώθω μία έξαρση πνευματική. Νιώθω στην επανάσταση. Τσίρνιασα που λέμε και στα αρχαία Αρτνά Μια είδηση που θα περάσει ασχολίαστη Είναι ότι στην Κακαβιά Ένας 18χρονος Αλβανός Συνελήφθη Και είναι μέρος Ισλαμικής Οργάνωσης Παρακλάδη του Ίσους, που, του ίσους Με συγχωρείτε που δράσει στην Αλβανία, Στο Κόσοβο και στα Σκόπια Προχθές είχαμε και την εισβολή 40 στα Σκόπια Και φυσικά σας προτρέψαμε Να διαβάσετε τα ρεπορτάζ που έχουμε εκεί στον τοίχο για το θέμα των τσεκάδων με το οποίο δεν ασχολήθηκε κανένα μέσω μαζικής εξαφλίωσης στην Ελλάδα ούτε και η ίδια η αδερφοποιτή σου η σύμμαχός σου, η ενωμένη σου Ευρώπη διότι δεν κάνεις χωρί ενωμένη Ευρώπη όμως εμείς, εμείς, εσείς και του κακός είναι απάντημα α, είσαι facebook εσύ Νιάκη και το Eater, Παίζεις το πουλάκι σου ε Εγώ Πώς δεν είμαι Εγώ δεν είμαι Δεν είμαι εγώ στο facebook ποιος είναι; άνερα κάνε με φίλους, Ά, κάνε... Κλείσω, α, μη κάνε εμείς φίλος Ας συνακλήσω αμοι διώξω καναλάνη Έλα για, Κάνε μη φίλους στο facebook Κι εσύ Λοιπόν Άντε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι πριν κλείσουμε Να ξεκουραστεί και ο καναλάρχη γιατί Ήταν στο γυμναστήριο Έκανε γυμναστική μέχρι να πάρει ανάσα και επιστρέφουμε να κλείσουμε. δε ζαλίζω το μυαλό, γιατί με το έρωμενο δε ζαλίζω το μυαλό, καπελα πέλα καταραμένε μινερώνει στο καλό. Πάσανα και πίκρες, τήμερα κι στην καρδιά κι αυτό ήρθα να με θύσω, να ξεσκάσω μια βράδια. Για αυτό ήρθα να με θύσω, να ξεσκάσω μια βραδιά. Έχω πάσανα και πίκρες και μεράκι στην καρδιά. μα σα που να θό και καάλο Καπελα καταραμένε να σαλίσω ττο Κάπελα απελα κατραμέε να σαλλίσω το μνάλο παλλε μα που να θό και καλό. Κάπελα καταραμένε Κάπελα καταραμένε Κάπελα καταραμένε Γιουργάκης Ξεντάρες Κάπελα καταραμένε Γιόρταζε κι αυτός χθες Λοιπόν που λες, τέλος, Τέλος Τετέλεστε που λέμε Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι Ο κύριος καναλάρχης θα αρχίσει τα γλέντια του Εμείς τι άλλο να σας πούμε Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή Για την ακρόαση, για την υπομονή και να ευχηθούμε να είσαστε πάρα πολύ καλά πάντοτε. Γεια σας και χαρά σα. Διοάρτα, 101,5 FM Stereo.